Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας Διαβάζει Ο Γιάννης Μποσταντσόγλου <Γιαβάζει> Μουσικέ στήξεις <Γιαβάζει> Δημήτρης Αρσενόπουλος Τέλο του κύριου Τάσο Μακασχέτα. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Περιεκλογέ να πούμε. Το οποίο μάγκε μου να θυμηθούμε τώρα και μια παλιά ιστορία τον καιρό που η Αθήνα δεν ήτουνα σαχλάμάρα με σπίτια σαγκουραμπιέδες και μετιαφτάν τον καιρό που ο ήτουνα με τη σημασία του κι όχι τεντυμποάκι να φοράει πουκάμισο καρμίνι και να μην ξεχωρίζει θεύμους χωρεσέ με αν είσαι ερνικός ή η αλλιωτικη ηταν η φτιάξει να πούμε και τον καλό τον έκοβες με την πρώτη κόψη Ρε στο το Ίσο Κι όχι τσακιστό να κάνει το καμπουράκι του κορδέλα μαύρη Η χλίψη να πούμε Που έμπαινε φαρδιά λόγω το πένθος Από τους ανθρώπους που είχε καθαρίσει σε φόνο ο χλυβόμενος. Σακάκι μαύρο χοντρό Κρεμαστό το ένα μανίκι φορετό το άλλο Να ξέρουμε τι μας γίνεται, Που κάμισο λευκό τη ώρα με γραβατάκι κορδονέ μαύρο Ζουνάρι κόκκινο ή άσπρο ή ρηγοτό κατά τα γούστα του. Μέσα στο ζουνάρι κουμπούρα να ξέρουμε τι μας γίνεται και δυο μαχαίρια το εν τούτον δίκοπο βουλγάρικο. Παντελόνι μακρύ δίχως ρεβέρ και αειδίες και να περισέβει και λιγάκι στα κάτω για να τσακίζει. Παπούτσι μιτερό μονόψιδο με τακούνι ψηλό που να περνάει όρθια μια δεκάραμπα κυρένια. Και στο χέρι ταρισερό Κρεμαστή μαγκούρα κερασέα Και ο παίκτης Με χάντρες 15 κίτρινες Και χοντρές έτσι Παρδόν Ξεχάσαμε το μουστάκι Το οποίο αδερφάκια μου Τέτοιος ήτουνε και ο τζαφέρης Τέτοιος και ο βιέκας Τέτοιος και ο σήμος Όλα παιδιά με ιστορία καλή Και με δράση μεγάλη Πρώτον όλοι είχαν αδειάσει καφένες στην ομόνια Βγέτε όλοι έξω καθώς και γουστάρω να πιω καφέ με την ησυχία και άμα κύριε μοστράρει στα σίδερα πάνω στο τραπέζι Τι θα κάνει ο άλλος Θα κάτσει να ανοίξει παρτίδες με εργολάβους κηδιών Όχι θα σηκωθεί και θα φύγει Να το πιείτε με τις υγείες σας Δεύτερο να πούμε όλα τα παιδάκια που αναφέραμε Καλά παιδάκια τα παίρνανε και από τα παιχνίδια, τα παίρνανε και από το παλιόσπιτα, τα παίρνανε και από τα πονηρά για να τους πουλάνε υποστήριξη. έτσι. Τρίτο, άμα και το γλεντάγανε, μασάγανε και πέντε ποτήρια να δείξουν τα ντριλίκη τους. Και τέταρτο να πούμε, ποιος λίγο ποιος πολύ το είχανε το μητρό τους και ντυμένο, με πέντε έξι ψηλά φωνάκια, να μην λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με καρούτες, νομίζω. «Θα μου πεις πώς κάνανε φόνους και μετά ανοίγανε πλώρη στη λεύτερη τσάρκα» Ε, εδώ είναι το μυστικό και να το καθαρίσουν» «Καθώσον πας μάγκας του να πούμε και πρωτοπαλίκαρος στους μεγάλους πολιτικούς, έτσι» «Κοιος είχε να πούμε στο λόγο του 20-30 τριάντα μαγκάκια καλά» «Έβγαινε πριν τις εκλογές και τα μόλαγε στο δρόμο» «Με τη διαδήλωση των λοιπόν του τάδε πολιτικού» Αμέσως σήκωνε μια κόντρα διαδήλωση ο άλλος πολιτικός. Ανταμόνανε τώρα οι δυο διαδηλώσεις ο δοσταδίου να πούμε. Πάνω στο αντάμωμα τώρα μπαίνανε μπροστά τα μαγκάκια. Σκίζανε τα συνθήματα του τάδε, πλακονόντουσαν μεταξύ τους, ρίχνανε 5-10 πιστολιές ανοίγαν 20 κεφάλια, καρφώνανε 14 κοιλιές και τη τη δουλειά του. Βγαίνανε την άλλη μέρα οι εφημερίδες και κατηγοράγανε η μια την άλλη. Όχι εσείς φταίτε Κάτω οι δολοφόνοι τέτοια Ο Κοσμάκης που θέλει τον τάδε που θέλει τον δίνα Τα μάσαγε και φανατιζόταν Και οι πολιτικοί κάνανε τη δουλειά τους Και επειδή να πούμε η τους ζήτουν οι μάγκες, Έτσι και ερχόντουσαν στα πράγματα Σαν κυβέρνηση ή σαν αντιπολίτευση Δεν τους αφήνανε να σαπίζουν μέσα Όχι Περνάγανε πεντέξι μήνες να φύγει Ο αθέρας τη φτιά και μετά σηκώνανε ένα βούλευμα και περάστε όξο. Κι ο μάγκας και ο μάγκα, έβγαινε κύριο και καθαρό, είχε και τίτλου, τόσου έφαγε και έκανε τη δουλειά του. Ρίμαζε την πιάτσα, μέχρι που τον ξανακλίνανε ή τον ντρόγανε Είχε βλέπει υψηλέ προστασίε, ωραία πράγματα. Οι νοικοκυρέοι, οι ανθρώποι τώρα δεν ανακατευόντουσαν με του μάγκε, τη δουλειά είχαν. Κι άμα τρακάρανε άντε το πολύ να φάνε ένα χέρι ξύλο καθώς ο μάγκας δεν καθάριζε άμα δεν είχε προσωπικά συμφέροντα Έδερνε μόνο για να αποστηρίξει την παλικαριά του Θα μου πεις τώρα Λάχαινε κανένα ψωμωμένος νοικοκύρης και τη έβρεχε αυτός του μάγκα ο συνέβη με το ζαφύρι τον πρεπούμενο που έπεσε πάνω σε ένα παιδάκι και του τράβηξε μια σφαλιάρα και έλαχε το παιδάκι να είναι κάρδαμο και του ρίξε μέχρι πέντε αραμπάδες ξύλο και μετά που βγήκε από το νοσοκομείο πήγε μόνο του το παιδάκι μέσα στο Βυζάντιο και τον ξανάδυρε. Τέτοια είχε μάλιστα. Αλλά να πούμε ο μάγκας με το μάγκα είχαν τραδείγματα. Θες κανένα γυναικάκι, θες διαφορές στο παιχνίδι, θες αντιζηλίες κάθε φτιάξης. Μεταξύ τους καθαρίζανε και τα δικά τους σκότια τρώγανε στον καβγά. Να τα λέμε και να είμαστε καθαροί Ο Χρύσαντος ο Μπαρούτης τώρα έλαχε να είναι τρικούπικός Πριν βγει στο σιλελέ να δηλώσει μάγκας βαρύς Ήταν λοχίας μόνιμος στα πυροβολικά Και μοστράριζε με τη σακαράκα κρεμασμένη στη μέση του Λόγω όμω που παιδί δεν μπόραγε τώρα να κάθεται και να λέει διατάξει στου ανωτέρου. Πέφτει το λοιπόν στη Ζαμπέτα στο κατάστημα ο δόσο κράτου, κοίττουνε μια μικρή καλαματιανή Παναγιώτα το όνομα, καλό κομμενάκι. Έκανε λεφτά κάθε μέρα με τη βίζιτα Της μοστράρει γαμπριλίκαιο χρήσα ο, ο τη, αλλά το μικρό το Παναγιώτα είχε προστάτη ένα ψυριώτη καραμασέλα το όνομα. Και επειδή τα πιανε καλά ο καραμασέλα, Σαντίζεται με το κάψουρ του Λοχία και του κάνει εξηγητικό. «Δεν πα παρακάτω να απλώσεις ρε Μόρτι». Ο Χρύσανθος ο Μπαρούτης το το γερό. «Εδώ μ' αρέσει ο ήλιος». Πάνω στην κουβέντα κάνει να βγάλει πιστόλι ο Καραμασέλας, αλλά έλα που ο Χρύσανθος ή του να σβέλτος του τη δίνεις αγωνάτη με το χέρι, πέφτει ο Καραμασέλας στο πεζοδρόμιο βαράει στο ηνιακό Σέκο. Το πιάνουνε το χρύσανθο Το πάνε μέσα Κατάσταση συγχύσεως Είχε και ο Καραμασέλας κάτι σκόνε στο μητρό Του δίνουνε χρόνια δύο Μπαίνει παλιά στρατόνα Γίνεται γκεζή με τους μάγκες Μαθαίνει τα πράγματα πιο καλά Στα δυο χρόνια το έχει πάρει το δίπλωμα Και επειδή σώρα να πούμε Δεν του κάνουν ανανέωση στο στρατόλογο διαγωγή, Πέφτει στο λούκι Παλικάράς Στο μεταξύ η Παναγιώτα τ' όνομα έχει χαθεί, πήγε στο Βόλο για επιχείρα εκείνη είναι μια άλλη, τούλα, το οποίον της στείνει στο Γαμπριλί και ο Χρύσανθος. Κι όπως έχει να πούμε γραφτά, έφαγε κοντζά μου κάνει όπισθεν ένα φρέσκο μαγκάκι που την κουμαντάριζε και του την αφήνει, πάνει λευκό. Τα παίρνει πια ο Χρύσανθος ο τη, δίνεται, ξεσκονίζεται και βγαίνει στη πιάτσα στέκα όρθια. Στη πιάτσα τώρα είναι ένας άλλος καλός, ο Καραβάσης ο Τρίφωνας Το πεδίο Καραβάσης έχει μεγαλώσει με Αλλά λόγω ζωηρού χαρακτήρου έχει κάνει πολλά Πρώτο έδιρε τρεις κλητήρε μαζί σε καβγά. Δεύτερο έκανε κάτι φώνους δικούς του στο μοναστηράκι Και καθάρισε καλά με μάγες δηλωμένου. Τρίτο τα παίρνει από τις ξένες τα καφέ Αμάν με το έτσι γουστάρο Άσε που είχε αδειάσει καφενέ πάνω από πέντε φορές Άσε που έμπαινε στα παιχνίδια και έλεγε «Ρίχνω και δεν έχω και δώστε μου» Άσε τέτοια ένα σωρό, καλά, ωραία Μόνο μια βολά έφαγε ξύλο ο ο Τρίφωνας Καθώς ο τη γυναίκα εννού έμπορα Και λάχι ο έμπορας να είναι ζόρικ ο Και τον μπλάκωσε στις φάπες τον Ζάλης Αλλά ανθρώποι ε, είμαστε θα πέσουμε και στο σκληρό έτσι το λοιπόν και βγαίνει ο Χρύσανθος Ο Μπαρούτης και κάνει κάτι τσαλίμια Σε πιάτσα Τα μαθαίνει ο Τρίφωνας και στριτζώνεται Πώς δηλαδή Καινούριος και κουμαντάρι Είναι καλός Ο καλός με τους καλούς τα βάζει Δεν κυνηγάει ψοφίμια Έφαγε τον Καραμασέλα Ο Καραμασέλας βαρύς Λόγω σαρανταρίσματος Και μάσισε το μουστάκι του Θέλει μάζωμα. Το έλεγε, το ξανάλεγε Έφτασε στα αυτιά του χρύζανθου η κουβέντα Και γιατί δεν έρχεται ρε αγόρια να με μαζέψει Μουσική Γένεται σε ύπων με ύπας Αυτά τα πονηρά φιμώνει ο καραβάσης και λέει ένα βράδυ Που τα πίνει Στου βιέκουρα Πάμε Μέσα στου βιέκουρα Είχε πέντε μαγκάκια και το γυναικάκι την ντούλα ο Χρύσανθος και τα πίνανε Είχανε και τα τσιγαρλίκια τους αναμένα να κάνουν η κεφάλα να γελάσουνε, Να σου και μπουκάρει με τα δικά του μαγκάκια ο Τρίφωνας Μας τώρα βάλε απ' το καλό και όχι από τις μάπες που ποτίζει στα κορόιδα Την ε, ακούει την κουβέντα ο χρήσαντος αλλά ανέβη Παίρνει το λοιπόν το ποτήρι του και πάει τσίφα πάνω του Μαγκάκι του κάνει «Για δοκίμαστο το κοροειδίστη κόμπας και σούργεται στα μέτρα» Ο τρίφωνας του πετάει το ποτήρι «Α πάε νερενάδεις ναι που βιτρώνε τα γκουράκια» Βαριά ήταν η κουβέντα για δοκιμαστο το κοροιδίστικο μπάσκετ και σουργεται στα μετρα ο τριφωνας του πεταει το ποτηρι απά παε που βιτρωνε τα κουράκια. βαρια ηταν η κουβεντα για εναν αντρα τωρα με μουστάκι Αρπάζονται Έλα όμως που ο βιέκουρας ο μαγαζάτορας δεν τρώει λίγδες Και δεν σηκώνει σαματά στο κατάστημα Μπήκε στη μέση κι όπως ήταν μάγκας και άντρακλας Δυο και δέκα Μα τον ένα με τον αχέρι και τον άλλο μετάλλο και τους κάνει καρφωτούς Ρετσόλια τους λέει Α από εδώ που θα μου χαλάσετε το μαγαζί με τις παλικαριές σας Άμα έχετε τευτέρια ανοιχτά να πάνα μαλώσετε στο πολύγονο Κουλάφες Και τους χώνει κάτι άγριες που χάσανε τα μπροστινά δόντια και δύο Να λοιπόν και φεύγουν μια παρέα και άλλη παρέα και καυγάς μεταξύ τους δεν έχετε Τώρα σκέφτονται και ο Τρίφωνας και ο Χρύσαντος ξεχωριστά να γυρίσουνε να σκοτώσουν το Βιέκουρα Αλλά ο Βιέκουρας δεν ήτουνε κορόιδο να εμπρολάβει Το λοιπόν, θερία όπως ήτουνε τα βάζουν ο ένας με τον άλλον Θα του βυζάξω το αίμα Θα φορέσει κρέπι η μάνα του Μπα. τίποτα δεν έγινε Μην ανεσταλώγια καθώς ο καταλάβανε ότι η μάντρα έχει φράχτη και δεν πηδιέται και βολευόταν ο ένας σουψηρή Και ο άλλος ο μεταξουργείο Και κάναν τα δικά τους να θαυμάζει ο κόσμος Στα τριλίκη του. Λαχαίνει τώρα να ετοιμάζονται οι εκλογές Τρικούπης Δελιγιάννης Και επειδή όσον αν η εκλογή έχει μάσες Πλακώνει ψηρή ένα υπαρχιωτάκι ιδιαίτερο Τέτοιο να πούμε Να ματσώσει μαγκάκια Πέφτει πλώρη ο Χρύσανθο του ξηγέται Θέλουμε ανθρώπου, Πόσα Τόσα Καλά ήταν τα λεφτά Λέει το λοιπόν ο Χρήσανθος Θα έρθω να δω τον αρχηγό Τον μπάσανε στον αρχηγό Πως εγώ μαζί σας και το οποίο ο τόπος από σας περιμένει Του κάνει πάσα ο αρχηγός πέντε παππούδες Καλά λεφτά εκείνη την εποχή Βγαίνει ματσομένος και με τον τίτλο πρωτοπαλίκαρο Πάει στο τσαρβί του να οργανώσει την ομάδα Τρικουπικός τώρα ο Χρύσανθος Το μαθαίνει ο Τρίφωνας Ρε τον κερατά Κι επειδή να πούμε δυο καρπούζα Στην ίδια αμασχάλι δεν μπαίνουν Αλλάζει που ήτουνε Τρικουπικός κι αυτός Και την πλευρίζει με το διλιγιάνι Δικός <Τι> μας <Τι> Δικός σας ναι αλλά πως Διότι εσείς να πούμε θα γλιτώσετε τον τόπο Εντάξει Να σου να αυτόν πρωτοπαλήκαρο τα λούνι Και κάνει τώρα ο καθένας τη βολή του Έτσι και πετύχουμε κόντρα σε διαδήλωση καθαρίζουμε Τα πράγματα όμως ήταν ακόμα στις αρχές Δεν είχε κορώσει ο αγώνας Και δεν λάχαινε να τρακάρει Και όπως ήταν ματζωμένοι Πέφτουνε ένα βράδυ σε ένα παιχνίδι πασέτα Τέρτσο τύρο του λαμαγάτη λες Λαγαίνει τώρα να ποντάρει πάνω στο Βαλέ ο Χρύσαντος Και πάνω στο ενιάριο Τρίφωνας Και επειδή ο Αράπης που τάριγνε ήταν εφρικουπικός Κέρδισε ο Βαλές Σέκο Πάρολη Και ζωχαδιάστηκε ο Τρίφωνας Χατήρια κάνετε κύριε Άραπ Παρδόν Πώς φέρνεις όλο τύρο τον Βαλέ Και εγώ έρχομαι ενιάρια. Τα παράπονά σου στην τράπουλα Έκανε ο που ήταν γανωμένος Και περπατημένος άνθρωπος Και δε μάσαγε λαχανίδα Ο Τρίφωνας έβγαλε το πιστόλι Ρε παλιό Πίσω όμως του δυο παιδιά Λιδωρικιώτες γερά παιδιά Το μαγκόσανε Τον πήρανε σηκωτό Του βαρέσανε μια κλωτσά Και τον πετάξανε από τη σκάλα στην πλατέα Ο Τρίφωνας μάσαγε κάγελα Βέβαια Κάνε χα Γίνεται και το κόντρα να πούμε Που πέφτει ο Χρύσαντος ένα βράδυ στο καφέ αμάν Και λαχαίνει ο κουλουφάκος Που τόχε να είναι με το δελιγιά Με την μπούκα λοιπόν ο χρήσαντος Μπανίζει τον Τρίφωνα να έχει από πάνω του τα όργανα Και να του βαράνε σε τη δεφέρμον πονέα Σου λέει τώρα να πάρω το σκηνί κοντά μου Σταίνει ένα κοσπεντάρικο και παραγγέλνει δικό του τραγούδι Ο Τρίφωνας εισακουλιάζεται και λέει στα όργανα θα εδώ και κανένα μπαγάσα το γούστο δεν κάνω όταν διασκεδάζω εγώ. Σκύλιασε ο πρώην Γιατίρε; Γιατί, ρε, λέει του κουλουφάκου, δεν περνάνε τα φράγκα μα. Ή επειδή και με τρικουπικό πρέπει να μα βάλετε μα η επειδη τρικουπικο να πώληση. Ο κουλουφάκο έριξε δύο χάντρες, ούτε που τα ταυτί του χρόνια στην ομόνια, λέει. Τα είχε πρώτο, είσαι καθήκης. Και έβγαλε το μαχαίρι ο Χρύσακης Έλα όμως που το μαγαζί είχε Κατ' την καρσόνια μπεχλιβάνιδες Και άσους στο ζωριλίκι Το πιάσανε το μάγκα Του ρίξανε πεντέξι και το φέρανε σηκωτός στα σκαλιά Να τον πετάξουν στο πεζοδρόμιο Μιά σου και μια μου πάει κι αυτό Κι η μαγιά απορούσε Τέτοιες προσβολές Και να μην καθαρίζουν Λόγω όμω που όλοι μια ζήμη Απ' το ίδιο προζύμη Την τρώγανε τη δικαιολογία. Ρε παιδιά! Εκλογές έχουμε, δεν ξέρουμε ποιος θα έρθει Πρέπει να καθίσουμε φρόνημα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα Και μετά καθαρίζουμε με τους κυρίους Που μας κάνανε τη ζήμια Καλά και ωραία και φρόνη σιγά σιγά άρχισε να φλωμώνει δουλειά με τα προεκλογικά και μάλιστα μονομαχήσανε και ένας αξιωματικός με ένα πολιτικό σογουδί και γίνανε σαματάδες. Πέσανε κι οι μάγες, η χοντρή μάσα, καθώς ο ολίκος είναι ανεμοζάλη χαίρεται. Έπιασε ο Χρύσαντος και σκάρο σε μια ομάδα 32 παιδάκια ήτουνε όλα να τα με το γάντι και μετά να πετά το γάντι. Και από την άλλη μεριά έκανε και ο Τρίφωνας μια άλλη ομάδα Σαράντα νοματέοι που τραγουδάγανε Εμείς παιδάκια είμαστε ουρά Καμιά σαρανταριά διαλεχτά μούτρα Ένας δεν ήρουν που να μην έχει κάνει πέντε χρόνια φυλακή το ελάχιστο Αλλά μάγκες μου και οι Τριφωνικοί και οι Χρυσανθικοί να πούμε Όλο και τα αποφεύγανε να έρθουν στην κόντρα μεταξύ τους Κάνανε το σαματά τους Αλλά και ρωτάγανε πρώτα που θα πάνε άλλοι κι άμα μαθαίνανε ότι ο Τρίφωνας μαζεύεται στο Σύνταγμα, μαζευότανε στην Ομόνια ο Χρύσανθος. Κι άμα μαθαίνανε ότι μαζεύεται στην Ακρόπολη ο Χρύσανθος, μαζευότανε στην Καπνικαρέα ο Τρίφωνας. Τέτοια. Ή από πάνω οι μεγάλοι της ακουλευτήκανε τη φτιάξη. Ρε τι γίνεται. Άδικα παν μας. Το λοιπόν κοίνως ο ιδιαίτερος με τα γυαλάκια που δεν τον έπιανε το μάτι σου πάει και βρεις και ένα μαγκάκι πατήρικο και πληροφοριοδότη Μουσική Θα πας χρήσα Χρύσανθο και θα πεις ότι θα μαζευτούνε συνοδός πατησίων και να πιάσει σήμερα τις σταδίου στις 7 Μάλιστα Μετά θα πας στον Τρίφωνα και θα πεις ότι θα μαζευτούνε σηνοδός πατησίων και να πιάσει σήμερα τις σταδίου στις 7 Τούριξε και ένα μισή παππού 150 Πάει το μαγκάκι το πατήρικο, λέει έτσι στον ένα και στον άλλο, οργανώνει το σταματά στα δύο, στι 7 και ο ένα και ο άλλο. Κι όπω ανάψανε τα γκάζια και πάγαινε το τραμ του αρνιώτη με τα λόγατα, κατηφορίζανε οι τρίφωνε και ανηφορίζανε οι χρήσαντε. Τρικούπαρο, δε λιγιάναρος. με τη φωνή να σου τους κόντρα. Και τι γίνεται. Τώρα δεν έχει κολόνο και αστεία Τώρα σύμφωνα με τους κανόνες μαγιάς Πρέπει να αρπαχτούνε και δεν σηκώνει αστεία Λέει ορμην και το μαγκάκι το πατήρικο Πίσω ρε και φάγαμε Ανάβει το γλέδι Να οι νάι να οι κουμπούρες Να να ο κόσμος, να τα μαχαίρια Έγινε κι μέσα της κακομήρας Κι που να έρθει το υπικό να του γυαλίσει Οχτώ ξαπλωμένοι στο πεζοδρόμιο από εδώ σαν είδα ο Τρίφωνας Από εκεί σαν είδα ο Χρύσανθος Ο ένας με μαχαίρι Και ο άλλος με πιστόλι. Γράψαν οι εφημερίδες Χάλασε ο κόσμος Το μάθανε οι αρχηγοί Και είπαν ιδιαίτερο ο καθένας τους Καλύτερα Οι τέτοιοι άνθρωποι αποτελούν ρήπον Για την κοινωνία της υγιούς Ελλάδος Και δεν ξέρω ποιο μπήκε στη Βουλή Και ποιο στην Αλλά αδερφάκια μου Έκανε η κυβέρνηση τα κατήρια της Αντιπολιτεύσεως και τούμπανε Μάλιστα, έτσι γινότανε τότε